Κεφάλαιον Β, σελίδα 750, στήχη 1 10. Το Ευαγγέλιο και η διακονία του Παύλου ενεκρίθησαν υπό τον άλλον Αποστόλων. 1. Κατόπιν από το Ισσυρίαν και Κυλικίαν ταξίδιών μου, μετά 14 όλα έτη ανέβην πάλιν εις Ιεροσόλυμα μαζί με τον Βαρνάβαν και πήρα μαζί μου και τον Τίτον. 2. Ανέβην δε σύμφωνα με αποκάλυψη που μου έκαμεν ο Θεός. Και ανακοίνωσε στου Χριστιανού των Ιερουσαλίμων το Ευαγγέλιο που κηρύττω μεταξύ των εθνικών. Ιδιαίτερο δε εξέθεσα τούτο στου επισήμου και περηφανεί εκ των Απόστόλων, για να αποδειχθεί μήπω ματέω κοπιάζω ή εκοπίασα. 3. Όχι δε μόνον το Ευαγγέλιο μου ευρέθη γνήσιον, αλου δε ο Τίτο ο οποίο είναι το μαζί μου, και έτσι το Έλλην και απερίτμητο δεν είναι αγκάστη να απεριτμηθεί. 4. Δεν είναι αγκάστη δε ουδέ είναι εγώ να περιτιμηθεί Εξαιτία των εισχωρισάντων υπούλωσης στην εκκλησία ψευδαδέλφων οι οποίοι εμβήκαν σαν κατάσκοποι για να επιβουλευθούν την ελευθερία μας που μας έδωκεν ή μετά του Χριστού Ένωσης και κοινωνία μας και για να μα υποδουλώσουν στην ανυπόφορο δουλεία των τυπικών διατάξεων του νόμου. 5. Εις αυτούς τους ψευδαδέλφους ουδε πι υπεχωρήσαμεν και δεν υπετάχθημεν στην αξιοσύνη τους να περιτμηθεί ο τίτος. Και κάμαμεν όλην αυτήν την αντίστασιν δια να διατηρηθεί εσά η αλήθεια του Ευαγγελίου. 6. Περιδέτων επισήμων και θεωρουμένων μεγάλων, δε με ενδιαφέρει διόλου τι εφρώνουν άλλοτε, ότε δεν υπόδιζον την περιτομήν και την τήρηση των διατάξεων του νόμου. «Ο Θεός δεν αποβλέπει πρόσωπον ανθρώπου και δεν μεροληπτεί Και δεν ενδιαφέρομαι τι εφρώνουν άλλοτε, διότι ύστερον, όταν συνειδήθημεν και συνεζητήσαμεν, οι επίσημοι Απόστολοι δεν προσέθεσαν εις τίποτε περισσότερον από όσα εγνώριζον και εκείριτον. 7. Αλλά του επίστησαν επίσθησαν και είδαν ότι μου ενεπιστεύτη ο Θεός να κηρύττω το Ευαγγέλιο εις τους εθνικούς, καθώ και ο Πέτρος ή τους περιθμημένους Ιουδαίους. 8. Διότι ο αυτό Κύριος, ο οποίο έκαμεν αξιόν του τον Πέτρο να είναι Απόστολος εις τους περιθμημένους Ιουδαίους, αξίωσε και εμένα από στα λόγια εθνικού. 9. Και επειδή πληροφορήθησαν από αυτά τα πράγματα την χάρινη η οποία μου εδόθη υπό του Θεού, ο Ιάκωβος και ο Κυφάς και ο Ιωάννης, οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι στήλοι στηρίζονται στην Εκκλησίαν, Έδωκαν ει ΕΜΕΚ των Βαρνάβαν, τα δεξιάς χείραστων, οι σημείων επικοινωνία και ομονίας και συνεφώνησαν οι μη να εις τους εθνικούς, στου εθνικού, αυτοί δεν ακηρύττουν στου περιτμημένου. 10. Μα συνέστησαν δε μόνον να ενθυμούμεθα τους πτωχού της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και φροντίζομεν περί αυτών. Αυτό δε και με ζήλο να το εκτελέσω επακριβώς.